Η πιο ζεστή ε, φωνή του ελληνικού τραγουδιού Η φωνή του Λάκη Παπά ε, Με την πολύ χαρακτηριστική θαμπάδα Έφυγε από τη ζωή Γι' αυτό θέλησαμε έτσι να ξεκινήσουμε Σήμερα με το τραγούδι της Σημαίας Ο Παραμύθι χωρίς όνομα είναι Ιάκωβος Καμπανέλης, θεατρικό, Μάνος Χατζηδάκης, Λάκης Παπάς Συμφωνή, το τραγούδι της Σημαίας. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, όλη η ατμόσφαιρα την πιάνεται από το τραγούδι. Το συγκεκριμένο, αλλά όλα εκείνη της πολύ, ο... της πολύ ωραίας δεκαετίας του '60, ε, Από την Οδό Ονείρων ξεκίνησε, με το Παραμύθι χωρίς όνομα, γάμος, ε, άφησε εποχή στις μπουά, της πλάκας, Παλιέ εποχές, ωραίο τρόπος διασκέδασης, απλό, χωρί τολίδια, χωρί τίποτα. Άλλη εποχή ήταν λίγο πιο, λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, στα μυαλά κυρίω. Πολύ δύσκολη επίση. Και τον ξέρουμε συνήθως με πιο γνωστά τραγούδια, όπως το Μην κουραστεί να μ αγαπάς, Πάει και αυτή η Κυριακή, έλα μαζί μου και ύστερα μου μιλά και διάφορα άλλα. Αυτά για το Λάκη Παπά που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1938 και έφυγε από την. Ζωή. Θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε, να χαλαρώσουμε κιόλα όλα από όλα αυτά που συμβαίνουν τι παραιτήσεις βουλευτών και να μπούμε κανονικά στην υπόλοιπη καυφρίλα. Είμαι κομμουνιστής. Du fonds massif HLM. Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la revolte gronde. Είμαι kομουνιστή. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas dans un palace. On n'avait pas la CBA, papa. Eu, kimmy kομουνιστή. να μην Ano, όλοι οι nie Αν ο Άδωνη είναι to provokaci ήταν αυτό. Το κάναμε έτσι για να του βάλουμε στο στόμα. Έτσι το είπε προχθέ στον ελληνικό που ήταν μέχρι τα μαύρα και έβγαλε από τα ρούχα τους όλους και όσους ήταν εκεί, φαντάζομαι και όσους τον έβλεπαν, δήλωσε κάποια στιγμή, δεν δήλωσε, εμείς το κλέψαμε ότι είναι κομμουνιστής, το έχει πει και παλιότερα, τα ακούσαμε και τα δύο εδώ μαζί για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πότε δεν θα το δηλώσει αυτό άδωνη ευτυχώ, ευτυχώ με κεφαλαία, αλλά αντί αυτού δήλωσε όλα τα υπόλοιπα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Ευρώπη ήμασταν κύριε Στάθη, θα ντρεπόστα να πάτε στην Ελλάδα και να πείτε Είμαι κομμουνιστής μέτε, Σε οποιαδήποτε άλλη λες. χώρα τη Ευρώπη. Τι μένει και καμάρι μου. Μόνο στην Ελλάδα Πράκια τα λέμε αυτά. Κάνει. Δεν άλλου δεν τα λέμε. Έχει βρει και τα λε αυτά. Έτσι. Όχι στην Ευρώπη Σα υπενθυμίζω ότι έχει απαγορευτεί το σφυροδρέπανο ως μαζί με τον Αγγιλωτό Σταυρό. O σύμβολο ολοκληρωτισμού στην c'est l'Europe agie. Auto sinoocratisme. Ande ton ça à avores. papier. Ils ont voulu nous diviser. dire qu'ils y sont arrivés. Αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε κουνουπίδια Αλλά αν πίσω τσάντη κομμουνιστής Αμάν Ναι έτσι λοιπόν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα Γιατί είναι η συγκεκριμένη Ευρώπη έτσι όπως την ξέρουμε Η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να συνεργαστεί Με τους φασίστες ακροδεξιού ναζί Της Ουκρανίας ή και με άλλε έτσι Παρόμοιου σχηματισμού σε διάφορε χώρε, που έχει μέλη τη χώρες που απαγορεύουν τα κομμουνιστικά κόμματα αλλά κάνουν παρελάσει και έχουν αναρτήσει μνημεία υπέρ των Ναζί στι περίφημε πάνω βαλτικέ και άλλε συνεργαζόμενε δημοκρατίε βέβαια. Σε αυτή την Ευρώπη, λογικό είναι, απαγορεύεται να πει ότι είσαι κομμουνιστή. Εδώ δεν απαγορεύεται, εδώ έχουμε άλλη ιστορία. Εδώ πρέπει να ντρέπεται κάποιο που λέει το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, είναι κάποιοι φίλοι στενοί συνεργάτε του Πρωθυπουργού, του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, που θέλει να φτιάξει και τη νέα παλιά Ελλάδα, ό,τι πιο παλιό είχε η Ελλάδα, καταδικασμένο παγκοσμίω πια. Αυτοί δεν τρέπονται καθόλου να δηλώνουν αντικομμουνιστέ. Γιατί ο αντικομμουνισμό δεν, δεν είναι μια απλή δικαιολογία, δεν είναι μια απλή ιδεολογία. Είναι και κάτι παραπάνω γιατί σε αυτόν τον τόπο αντικομμουνισμό σημαίνει εκτελέσει, παρανομίε, φυλακίσει, διώξει του πνεύματο, τη τέχνη. Και γενικότερα τη σκέψη. Παρ' όλα αυτά, δηλώνουν, βγαίνουν με πολύ χαρά και λένε ότι είναι και αντικομουνιστέ και επιτίθεται σε όποιον θέλει να λέει, να δηλώνει και να πιστεύει αυτά που έχει στο κεφάλι του. Για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, για την κατάντια τη χώρα, φταίνει οι κομουνιστέ. Ζούμε σε μια χώρα, κύριε Χατζημαλάου, και αυτό η έχει δήλωση και δική μου του κ. Μπαλτάκου και όποιο άλλο ακολουθήσει, όπου μπορεί να είσαι και να το λέει στην τηλεόραση αντικαπιταλιστή, μάλιστα αντι φυσικά, αντιφασίστα, μπράβο, αντιευρωπαίος, κανένα πρόβλημα, μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, αντιμνημονιακός, φυσικά, Μπορεί να είσαι, αν θέλει, κανένα πρόβλημα, αλλά αν πείσαι ως αντικομμουνιστής, αμάν, ε όχι αντικομμουνιστής, αυτή είναι η Ελλάδα, γι' αυτό καταστραφήκαμε, εσείς μας καταστρέψατε. Είπατε κύριε Υπουργέ, κατακαταλάβατε, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε <Δυκέντες> η Ελλάδα. Η <Τι> νου <Τι> Αυτή είναι η Ελλάδα, γι' αυτό καταστράφηκαμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, γι' αυτό καταστράφηκαμε. Εσί Εσεί μα καταστρέψατε, Έλεγε προ το Στάθι προχθέ, χαρά στο κουράγιο του που ήταν εκεί. Ε, το ακούσατε, είναι καθαρό. Ρωτάτε εδώ πάλι άδωνη. Ναι, ναι, θα έχουμε άδωνη. Δεν γίνεται με αυτά που λέει και όταν ε, είναι προπομπός διαφόρων καταστάσεων. Γιατί δεν μπορείτε να τον ανεχτείτε. Δεν τον βάζουμε για να διασκεδάσουμε. Κάποτε το κάναμε και αυτό. Τώρα έχει πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Πρέπει να σταθούμε σε αυτή την αποστολή, να την επισημάνουμε και από εκεί και πέρα να γίνει το μακελιό. Εξαιτία αυτό που θα λέει ο άδωνη. Αλλά να ξέρουμε από πού έχει αρχίσει. Άρχιση... Έχουν τελειώσει τα δύσκολα. Να ξέρετε τα της κρίσης Το είπε χτε και ο Υπουργό Άμυνα Αβραμόπουλο μόλι είχε δει την παρέλαση. Τα τούτο μονάχα έχω να σου πω. Η Ελλάδα τη κρίση σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Σε αυτά τα κόμματα. Έρχεται η Ελλάδα τη περηφάνεια, τη αυτοπεποίθηση, τη ισχύω. Είσαι, είμαι ωραία. Έκπεσε, οι droits Πάσε, αλαμβάνω, δεν έρβει. Ο vendre Αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε κουνουπίδια. Πέσα, πέσα και πέσα. Στο τροτό τη δικτατέρα. Καρτε w Ελλάδα, τη περιφάνεια, τη αυτοπετική i τη Εσχίωση. Αν τώρα να χερτηθούμε, ότι τα χαρέα από τι διομένε δεν θα υπάρχει. Στην Ελλάδα τη Εσχίωση εννοείται, όχι μόνο τι περιφάνεια και τη ανεξαρτησία προ το παικαι, αλλά θα είναι και Ελλάδα Με τρακόσια τόσα δι το χρέο και με ένα λαό από κάτω σπαρασόμενο, με κατάθλιψη και με απόγνωση. Γιατί φω δεν βλέπει πουθενά, πρέπει να το πούμε. Πολλέ προσπάθειε για φω, αλλά φω δεν βλέπει ο κόσμο. Τώρα, τι φταίει οι άλλοι που δίνουν το φω. Ο κόσμο που δεν βλέπει το φω, πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία μπορεί να τελειώσει και μέσα σε δύο-τρει φράσει, αλλά δεν είναι τη παρούση. Ο Αβραμόπουλο έχει μαντικέ ικανότητε. Γιατί από την εξέδρα των επισήμων που ήταν χθε στην πλατεία συντάγματο, με απέναντι κάγκελα άδεια από πίσω. Με δίπλα κάγκελα άδεια. Με παραδίπλα επίση κάγκελα άδεια σε όλη τη Βασιλίστη Σοφία, στην αρχή τη Πανεπιστημίου, την πλατεία συντάγματο πάνω, την πλατεία συντάγματο κάτω και την Αμαλία αριστερά, παρόλο αυτό το κάγκελο και το τίποτα από πίσω, είδε δεκάδε χιλιάδες κόσμο. Ζήσαμε συγκινητικέ στιγμές Σήμερα στείλαμε με αυτήν την πράγματι μεγαλειώδη παρέλαση που την παρακολούθησαν δεκάδε χιλιάδε Αθηναίων. Ευχαριστώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Δεκάτε χιλιάδε αθηνέων Το δίλημα λοιπόν μπροστά μα, τι κάλε είναι καθαρό και ανισόπιτο. Νάτο το δίλημα έρχεται το δίλημα δεκάδε χιλιάδε εννοεί δεν ήθελα να πει αστενόμε, δεν ήθελε να πει αθηνένε, θέλει να πει αστενόμε. Ο Δημήτρη Αβραμόπουλος γιατί τόσοι ήταν χτε για να περιφρουρήσουν 200-250 επισήμου, ώστε να γίνει παρέλες χωρί κόσμο. Είχαν στριμωχτεί όλοι κατά το ρεξ, κάπου εκεί στην Ομόνια, για να μην διαταραχθεί η δημοκρατία η οποία ισχύει στη χώρα μα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Ήρθε το δίλημα. Νάτο, το είπε και ο Τσίπρας από τα Γιάννενα. Το δίλημα είναι αδυσόπιτο. Έρχονται και άλλα διλήμματα, επειδή έρχονται εκλογέ. Η ερώτηση παλιά ήταν Πόσα πορτοκάλια έφαγε εσύ σήμερα, Μια παλιά διαφήμιση αν Τώρα έχει μετατραπεί λίγο. Εσύ πόσα διλήμματα μάσισε σήμερα, Απευθύνεται προ όλο το λαό. Επειδή μέχρι τώρα τα έλεγαν το Πασόκη Νέα Δημοκρατία, έχει έρθει σειρά και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλήμονω, να θέσει διλήμματα στο συγκεκριμένο. Όμω, δίλημα που θέτει εδώ ο πρόεδρο Αλέξη, σύντροφο. Εμεί το μα αρέσει έτσι όπω το έχει διατυπώσει, το υπογράφουμε και νομίζω πρέπει ο κόσμο να επιλέξει μεταξύ των δύο δρόμων που ο σύντροφο Αλέξη μα ανοίγει. Το δίλημμα λοιπόν μπροστά μα Της Κάλπες, είναι καθαρό και αθώο. Ή συνεχίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ η καταστροφή, η παρακμή, η τραγωδία, ή αλλάζουμε ριζικά πορεία για τη χώρα. με το η καταστροφή, η παρακμή, τραγωδία. Ωραίο δίλημα είναι, εμείς είμαστε με το δεύτερο να αλλάξουμε ριζικά πορεία με τη χώρα Νομίζω αρκετοί συμφωνούν, οι περισσότεροι μάλλον θα πάνε με το πρώτο Αλλά περιορέξεως κάποια πίτα την οποία δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια λέμε Σε αυτή την παροιμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που μιλάει ο λέξη Τσίπρας Δεν θα στάθουμε στο περιεχόμενο, αλλά στην εκφορά του λόγου. Έβαλε, έβαζε και άλλα διλήμματα. Αυτό που ακούσαμε μόλι τώρα ήταν μοντάζ, μην ταραχτείτε. Η Σιριζέη έβαζε και άλλα διλήμματα. Και όταν αναφερόταν στο τι πρέπει να κάνουμε εμεί, χαμήλωνε πολύ τη στάθμη τη φωνή του. Θα το ακούσετε τώρα, δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Και όταν έλεγε τι δεν πρέπει να κάνουμε εμεί, να ψηφίσουμε Μέρκελ και Σαμαρά, φώναζε. Όταν έλεγε ότι εμεί πρέπει να σηκωθούμε, έριχνε τη φωνή του. Για να καταλάβετε τι σα λέω, αυτό φαίνεται καλύτερα στο πρόγραμμα που εμεί μοντάρουμε. Αλλά Θα καταλάβετε και εδώ αν ακούσετε πώ ακριβώς και με τι πάθος υποστηρίζει την αντίθετη πλευρά. Ή ψηφίζουμε Σαμαρά Μέρκελ Σόιμπλε, ή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ή αφινόμαστε στη μοίρα που άλλοι χαράσουν για μας, ή σηκωνόμαστε στο ανάστημά μας και δίνουμε τη μάχη. Δεν μπορεί να λες «σηκωνόμαστε στο ανάστημά μας» και να το λες σχεδόν ψηφιριστά. Είναι το ανάστημα, είναι, ήταν και 25 Μαρτίου, το είχε πει πριν, δύο μέρες πριν, αλλά ερχόταν, είναι η εποχή, σε πιάνει λίγο. Δεν μπορεί να ζητάς να σηκωθούμε από το ανάστημά μας, γιατί θα χάσουμε ή θα νικήσουμε την μάχη. Θέλει κάτι εκεί να τονωθεί ο πρόεδρος, να ανέβει παραπάνω, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες και η μοίρα έχει επιφυλάξει τον πρόεδρο να διαχειριστεί τις πολύ στιγμές. Ή ψηφίζουμε Μέρκελ στιγμές. Ψηφίζουμε Σύριζα. Ή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Ή αφινόμαστε στη μοίρα που άλλοι χαράσουν για μας Ή συμφωνόμαστε στο ανάστημά μας Και δίνουμε τη μάχη Είμαι βέβαιο, φίλε και φίλοι Ότι μάχη αυτή και θα τη δώσουμε Και θα τη νικήσουμε Ή συμφωνόμαστε στο ανάστημά μα. Kiedyś camarades, że électeurs, jest citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest Με έναν πολύ γερό πρωταγωνιστή, τον ελληνικό λαό, ο οποίο κάνει επιλογέ, από ό,τι φαίνεται, σε όλου του τομεί. Σε όλου, μην νομίζετε τα λέμε για έναν τομέα, σε όλου του τομεί. Άξιο θαύμαστε επιλογέ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντω, όπω κάθε μέρα, 2, 11, 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. mail στέλνουμε στην διεύθυνση του τ.papay.chiralefm.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλκενό, no, το μήνυμά του στο 5400. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με τον κινησμό, τι πρωτότυπο και τι ωραία είδηση. Του Αδόνιδο, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Η συμμετοχή στο μάνα μου κρατήθηκε τον Νοέμβριο του 2012. Στι 7 Νοεμβρίου του 2012, σα πειράζουν οι μήνε ή το ποσοστό, Για να το εξηγήσω. Πράγματι, πράγμα το 2011 το, δε, δε δε, δεν αυξήθηκε. Ναι, αυξήθηκε. Βεβαίω. Φταίει ο λαό και γι' αυτό. Όχι, έταπε να αυξήσει, δικαίω αυξήθηκε. Φταίει ο λαό και γι' αυτό. Όχι, έταπε να αυξήσει, δικαίω αυξήθηκε. Έτα περάσει, δικαίω αυτή. Αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε κουνουπίδια. Όλια, Είμαι κομμουνιστή. Πάε yeah. κατούλε. Θέλω να τα φάω όλα τώρα. να τα φάω όλα τώρα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. <Τι> Περιορέξιο, δεν θα μπούμε τώρα και σε αυτά. Έχουμε που έχουμε διάφορα θέματα ιδεολογική φύση και απαγορεύσεων ή ε, μελλοντικών απαγορεύσεων. Η όρεξη του καθενό είναι δική του προσωπική υπόθεση. Ε, το ρήμα είναι να σκουμπώνομαι, όπω ξέρουμε όλοι. Ε, το κρατάμε αυτό, το έχουμε. Δεύτερον, ο Σταύρο Θεοδράκη θα τα πάει, πάει πάρα πολύ καλά στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την αναγέννηση και τη χώρα γιατί μαζί με τη χώρα θα αναγεννηθούν από ό,τι φαίνεται και άλλα ε, τα πάει πάρα πολύ καλά γιατί έχει αρχίσει να κάνει και αυτός Σαρδάμ Πώς αντέδρασε ο Κυπριακός λαός αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν λέω πολιτισμένα κυρία μου θα ακούσετε αυτή τη στιγμή ο Κυπριακός λαός και όχι ο Κυπριακός λαός που κυβερνάει ο Κυπριακός λαός του ΑΚΕΛ γενικότερα ο Κυπριακός λαός έχει κατορθώσει μετά από ένα χρόνο μετά από ένα χρόνο να έχει Όλες τις ευρωπαϊκές κασάδες. Η, η Κύπρος πηγαίνει καλά Γιατί οι πολιτικοί γέτες αναμπουκωθήκαν Γιατί πολιτικοί γέτες αναμπουκωθήκαν Αναμπουκώθηκαν Οι πολιτικοί γέτες μπορεί να Θέλει να πει και κάτι διαφορετικό και εμείς να μην το πιάνουμε Επειδή εδώ είμαστε προκατηλημένοι Το έχουμε δηλώσει, δεν το κρύβουμε Μόνο προκατηλημένοι και μόνο προκατάληψη Έχουμε και τίποτα ε, διαφορετικό Λαός, μέρος, Α. Λάδες. Λάδες. Αποστολή συγγνώμη, κλαίω τώρα από το τραγούδι που βάλατε. Χάσαν τη δουλειά του. Δεν τρέπομαι για την κατάδεια μα. Και να το βάζετε συχνά. Συγγνώμη που κλαίω, γεια σου. Γεια σα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Βαρτενό. Πέστε σε αυτά, σε αυτούς εκεί που κάνουν εκπομπή. Δεν βράπτει λιγότερη μικροψυχία. Τέτοια μιζέρια, τα παιδιά 25 έχουμε. Δηλαδή, τίποτα, κανένα ιδανικό, τίποτα να μην Δεν είμαι χρυσά βγήτη που τα λέω αυτά. Αλλά λίγη περισσότερη μεγαλοψυχία δεν βράπτει. Να διακομωθούμε το μαλλιάκι και το παπαθέσσα και το μεσολόγιο και τα πάντα έτσι. Γιατί είμαστε κάτοικοι των πλούσιων προαστίων. Αυτό πώ προκύπτει. Ε, πού προκύπτει. Ναι. Πολύ δηλαδή, όποιο. Έχει ξυπνάδα ζει στα βόρεια προάστια. Μπορεί να, να λε ότι δεν είσαι χρυσαυγίτη. Είναι... Και να μην είσαι όντω. Μπορεί... Βαθιά μέσα όμω, φίλε, άστα. Ορίστε. Περαστικά λέω. Καλαγέ δεν σου κερατάει, αυτό είστε. Αντί να μην πω τώρα, ναι, που τόση. Δεν τρέβεσαι λιγάκι. Μα καλάδε του κερατά. Μα κάτω από το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 Έλει να είσαι μεγάλο σαν και σένα δεν είναι άλλο. Όλα αυτά για τον έλλεινα. Να σου πω. Έχω ακούσει και εγώ ακούσει. Να σου πω, όχι, θυμήθηκα το τηφάνσα με τη σημαία στο ένα με το που έλεγε να φωνάζει, θέλει να είσαι μεγάλο σαν και εσένα δεν είναι άλλο. Α, εγώ το χαπέρ, είναι το ξέχασα. Ναι, να σου πω, αν εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στου πελάτε και δουλεύω κάπου σε μια εταιρεία και πηγαίνω κάθε μέρα ο πελάτε και λέω και κάνω μαγιέ τη γλώσσα του αφεντικού μου. Ποιο λέει, εγώ ή τα φεντικό μου, με κρατάει. Εσύ εργαζόμενο. Εγώ ή μου εργαζόμενο. Εσύφτε. Εσύφτε. Εσύ, τέλο, έκλεισε. Ναι, ναι, κατά πλειοψηφία βγήκε η απόφαση Φταίσαι εσύ, σταμάτα, φταίσαι Καλά, καλά, εντάξει έγινε, έγινε, ευχαριστώ Όχι, ποιος ήταν αφεντικό, δεν ήξερε Ε, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ Άντε δουλάρα Βλέπουμε τον Γεωργιάρη στο Sky και στο Μέγα Να είναι στα στάρ του Cinemaria η Ενώ τι είναι. Ναι. Σαν στάρ του Υπουργείου. Ναι, αλλά... Ότι ο Άδωνη διαπρέπει σαν υπουργό, σαν βουλευτή, σαν πολιτικό, σαν τι. Μπορεί να πει ότι είναι ο νούμερο ένα τηλεβιβλιοπόλη μα. Αυτό το δέχεσαι. αβίαστα ναι. Γιατί ο... όχι, έχουμε καλύτερο. Να, δικό σου Άδωνη. Μωρή ο Τράγκα, γιατί δεν του βαλάκι μαντέκα στο μάτι, λίγο κραγιό στα χείλια που δεν έχετε χείλια, ούτε φρύδι, είχετε τίποτα δεν είχε ρε. Σαν Μογγολία έχει σκέπιτα, να βάλει το αυτόν οι ίδιοι είναι. Και ξέχασε να μα πει ο κύριο Γεωργιάδη.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 τώρα. Μ αρέσει που ξέρεις και καλωτρός. Καλή όρεξη να ευχηθούμε ολοψύχος. Ε, τον κύριο Μπαλτάκο, τον γνωρίζουμε όλοι, ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου που έκανε τις περίφημε δηλώσεις ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Αντικομουνιστής ασφαλώ και είμαι, δεν συζητήται αυτό. Από μικρό παιδί έτσι, γεννήθηκα έτσι μεγάλωσα έτσι θα πεθάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά πριν δεν έκανα τίποτα το πολύ στραβό, mm -hmm. από τη του ψαρού και μετά, και μέχρι τώρα καλεπορεί τη χώρα. Ναι, από να τα αρχίσεις, πριν δεν έκανε τίποτα στραβό, από το 1942 και μετά, ο ψαρός δολοφονήθηκε το 1944, Λεπτομέρειε μένουμε στο ότι γεννήθηκε ή είναι αντικομουνιστής, αυτό κρατάμε, διότι να ξαναπούμε ότι ο αντικομουνιστή δεν είναι Κάποιο που είναι ενάντια σε κάποια ιδεολογία στη χώρα μα είναι κάτι διαφορετικό. Συνοδεύεται από εκτελέσει, αποφυλακίσει, αποδιώξει επί σειρά ετών από ένα κράτο που είχε τάγματα ασφαλήτε με του οποίου συνευρίσκονται όλοι αυτοί τα εγγόνια του σήμερα κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν. Δεν είχαν καμία αντίρρηση με τον γερμανό κατακτητή, τον συνεργάτη του γερμανού κατακτητή, να συνεπάρξουν μαζί, μαζί σε κυβερνήσει και να κυνηγήσουν όλου αυτού που έκαναν τα πάντα για να απελευθερώσουν τη χώρα πάνω στα βουνά με την ιδεολογία που είχαν αυτό είναι αντικομουνιστής, κράτησε πολλά χρόνια είχε παγώσει για λίγο μετά το 1975 λόγω και των γεγονότων και την συμβολή, συμβολή υποτίθεται Του Εθνάρχη, αλλά τώρα επειδή αναθεωρείται όλο αυτό το κόνσεπτ με τον Αντώνη Σαμαρά που θέλει να φτιάξει τη νέα παλιά και παλιότερη Ελλάδα, έχουν ξεπηδήσει και έχουν απελευθερωθεί όλε αυτέ οι δυνάμεις που ποτέ δεν είχαν αλλάξει, και πάντα ονειρεύονται μια χώρα που όλοι θα είναι επιθαρχημένοι στι απόψει που οι ίδιοι θέλουν στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια. Γιατί μπορεί να καταδικάζουν τον κομμουνισμό, αλλά τον ναζισμό, την ακροδεξιά και τον φασισμό, με τέτοιο πάθο δεν έχουν βγει μέρα παραμέρα δηλαδή να τον καταδικάσουν. Επειδή λοιπόν είναι ο κύριο Μπαλτάκο, είπαμε να τον χρησιμοποιήσουμε και εμεί σε κάτι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σα. Καλησπέρα. Το γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου. Ναι. Τηλεφωνώ από τι εκδόσει ΑΚΚΕ. Μάλιστα. Στέλιο Μπόκολη λέγομαι. Μάλιστα. Σα τηλεφωνώ για μια πρόσκληση στον κύριο Μπαλτάκο. Mm -hmm. Την 4 2 Απριλίου, στη Στοά του βιβλίου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του αντικομουνιστή συγγραφέα Ιεροκλή Πεπέτα. Mm -hmm. Ο κομμουνιστικό φασισμό και τα εγκλήματά του στην Ελλάδα. Και Ακούσαμε όσα είπε ο κύριο Μπαλτάκο, πω γεννήθηκε αντικομουνιστή, δήλωσε πρόσφατα. Και σκεφτήκαμε πω είναι ο καταλληλότερος να παρουσιάσει το βιβλίο. Ναι. Για να σα πω και δύο λόγια για το βιβλίο. Μην μου τα πείτε τηλεφωνικά, γραπτό είναι Μην μου τα πείτε τηλεφωνικά, γραπτό αν είναι εύκολο. μου τα στείλετε με ένα fax, με ένα email, την πρόσκληση οτιδήποτε. Θα τα περάσω και με ένα fax. Απλά, αν θέλετε έτσι για ένα πρώτο μπριφάρισμα στον κύριο Μπαλτάκο, να σα πω ότι δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο τεκμηριωμένο και με ιστορικέ αναφορέ. Mm -hmm. Περιγράφει τι σφαγέ που έκαναν οι κομμουνιστές στην ιστορία, από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και πρόσφατε σφαγέ. Mm -hmm. Αναφέρει πραγματικά περιστατικά στην πηγάδα του Μελιγαλά και ανακαλύπτει και άλλη μια πηγάδα στου Γαργαλιάνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ξέρει και ο κύριο Μπαλτάκο. Και θα ήταν καλό να σα στείλουμε, αν θέλετε, και το βιβλίο για να ρίξει μια ματιά. Στείλτε μας, Αν δεν πρόσφηση. έχετε αντίρρηση. Ναι. Και θα, θα σας απαντήσουμε. Πάντως για να ξέρετε θέλουμε πολύ έναν άνθρωπο του κυρίου του κυρίου τον αντικομουνιστή κύριου Μπαλτάκου να βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση. Α, πέρα, από που τηλεφωνείτε από Από εκδόσει. <Κι> Εγώ <Κι> θα σας στείλω και την πρόσκληση. Ναι. <Κι> και θα σας στείλω και ένα προσχέδιο που έχουμε κάνει σε περίπτωση που δεχτεί ο κύριο Μπαλτάκος. Δηλαδή έχω γράψει από κάτω. Ο Τάκη Μπαλτάκο διαβάζει Ιεροκλή Πεπέτα. Είμαστε όλοι αντικομουνιστέ. Αυτό ήταν ο τίτλο τη εκδήλωση. Ναι, ωραία, ωραία. Στείλτε μα και θα το δούμε. Επίση, το βιβλίο θέτει εμέσω το θέμα επιστροφή του ιδιώνυμου. Κάτι που είναι και όριμο να γίνει τώρα πια στι μέρε μα. Ναι. Και μου τα λέτε, δεν θα μεταφερθούν έτσι όπω μου τα λέτε. Γιατί θα πρέπει πρώτα να το δούμε γραπτό, να, να το περάσουμε από τον έλεγχο. Δηλαδή θέλει διαδικασία. Περάστε μου, Δε, με ένα, φάξ. μου κάτι, ένα φάξ. Δέστε κάτι, ένα Ναι. Σε τρία. Ωραία. Μου λέτε λίγο και το όνομά σα. Στέλιος Μπόκολη. Ο Στέλιος Να σα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσάς σαν πρώτο άκουσμα, πώ σας φάνηκε. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Εσεί ζητάτε αυτή τη στιγμή πρόσκληση, δίνετε στον κύριο Μπαλτάκο. Στον, στον κύριο Μπαλτάκο. Θα... Στον κύριο Μπαλτάκο. Να μιλήσουμε για τα εγκλήματα των κομμουνιστών στην σύγχρονη Ελλάδα. Στείλτε με ένα φακ και από εκεί πέρα θα σα απαντήσουμε. Πάντω έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ωραία. Επιστημονική δουλειά. Βέβαια. Σε αυτό ωραία. το βιβλίο. Ωραία. Το λιγουρεύεστε. Ωραία. Το λιγουρεύεστε, ωραία. Το λιγουρεύεστε Τι εννοείτε. Το βιβλίο το λιγουρεύεστε. Σα παρακαλώ. Μπορείτε και να το παραγγείλετε. Όσο μιλάω εγώ τώρα, εσεί παραγγέλνετε. Ωραία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά Ξυπνησό, άδονη μέσα του, επειδή μιλούσε για βιβλίο, λογικό είναι. Αυτά με του Μπαλτάκου δεν είναι ένα. Είναι αντίληψη, είναι συνολική αντίληψη, είναι πολιτική υπό τον Σαμαρά και όχι μόνο, γιατί και ο Σαμαρά, υπάλληλο, είναι ο Έρμο. Είναι εδώ για κάποια δουλειά. Κάποια στιγμή θα φύγει. Είναι αντίληψη νέα των γενικότερα έτσι, αφεντικών, το πούμε. Αλλά μην φανταστείτε τα γνωστά αφεντικά, όπω τα ξέρετε. Είναι κάτι παραπάνω από τα γνωστά αφεντικά. Είναι λίγο πιο μπλεγμένα, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μα τα πράγματα. Και βεβαίω δεν φαντάζομαι να νομίζει κανεί, είτε από αυτού είτε από του άλλου, ότι θα πάρει κανεί άδεια από του πολιτικού απογόνους των τάγματα ασφαλητών για το τι ακριβώ θα πιστεύει. Σε αυτόν τον τόπο και θα ξεχάσει ακριβώ τι έχουν κάνει όλοι αυτοί. Πώ οικοδόμησαν ένα μπάχαλο κράτο ρουσφετιού και δολοφροσύνη αμέσω μετά τι έντοξε στιγμέ του 40 και το έχουν φτάσει μέχρι σήμερα και προσπαθούν να το συνεχίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση από κανέναν, πόσο μάλλον από όλου αυτού, να πάρει κανεί άδεια για το τι θα σκέφτεται, τι θα κάνει και τι θα οργανώνει για να κάνει. Φλεβάρης 1848, Άλκη Αλκαίο Θάνο Μικρούτσικο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 Ως σαν τη γη σου, τα στη σαν τα να από τις του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μην το χέρι, Ως Τι καρδιέ μα εναντίον, στιγμίε συντονισμόι, τι ελπίδε, μα το δρόμο, οι συνλίδε, το κομμουνιστικό μα αμανιφέστε. Ελπίδε, το κομμποσ, το αδερφέ μου, Ίσως να μην ακούσω Καθίσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Στο Ριζενση Καζίνο Μον Η τύχη είναι στο χέρι σου. Κάθε Δευτέρα τετάρτη και παρασκευή ρίξε το ζάρι και κέρδισε έω 10.000 ευρώ τριτά σε κάθε μέρα κλήρωση. Επιπλέον, συμμετέχει και στι μέκα κληρώσει κάθε δεύτερη Κυριακή από 26 Ιανουαρίου. Ρίτζενση Καζίνο Μόρνεσ. Όλα! Γύρω από εσένα! Θα φάω σπιτικό φαγητό Σου λέω, είναι παιδί για σπίτι Κάθισε, σας το σπίτι σου Το φλούρι έπεσε του σπιτιού Ο Νίκος είναι σπιτόγατος Για εμάς τους Έλληνες, το σπίτι μας σημαίνει πάρα πολλά Τώρα, με πολύ λίγα, μπορούμε να το εξασφαλίσουμε Προγράμματα Ασφαλώς Κατοικίν ασφάλεια Μηνέτα Προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες Προγράμματα Ασφαλώς Κατοικίν Ασφάλεια Μηνέτα 40 χρόνια τώρα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση. Παγκρήτη έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών. 28 έω 31 Μαρτίου, τεχνόπολη του Δήμου Αθηνέων Γκάζη. Να είστε όλοι εκεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μετά και τα τραγούδια. Αλκυσταλκέο από τα πρώτα του. Πολύ ωραίο. Ε, για όλου αυτού που του αρέσουν αυτά. Και βέβαια η ερμηνεία τη Μαρία Δημητριάδη. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει γίνει θέμα με τον ντοκιμαντέρ, με το Τζίπρα και με όλα τα υπόλοιπα. Εμείς διαβάζοντας τον Άρη Δημοκίδη στη Λάιφο, εδώ και δέκα μέρες πότε ήτανε, είχαμε αναφερθεί σε αυτό και είχαμε πει να δούμε τον ντοκιμαντέρ. Δεν είχαμε υιοθετήσει την άποψη του Άρη Δημοκίδη όπως έβλεπα χθες και στο Twitter με αγωνία κάποιοι συμπολίτες, αγαπητοί φίλοι έγραφαν Να το δούμε και πρέπει να το δούμε. Και κακώ μέχρι στιγμή γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Γιατί μπήκε εκεί και κανέναν. ακούσουμε ένα απόσπασμα στη μέση και δεν έχουν δώσει από το ΣΥΡΙΖΑ το επίμαχο απόσπασμα. Γιατί αυτό που βλέπουμε όλοι μέχρι στιγμή είναι το τρέλερ. Η κουβέντα γίνεται για το μετά. Γιατί βλέπουμε τον Τζίπρα να βλέπει τον Κασιδιάρη, το Χαστούκι και να λένε ψυχοπαθή για τον Κασιδιάρη. Αλλά όσα ο Δημοκίδης έχει γράψει αναφέρονται μετά. Μάλιστα πάνω σε αυτά είχαμε πει εμεί την άλλη φορά. Να τα δούμε και μετά να πούμε. Και είχαμε πει αν αυτά ισχύουν, υπάρχει θέμα. Αν δεν ισχύουν, εννοείται δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα τεθεί θέμα εφόσον στο δημόσιο λόγο κάποιο, όποιο και αν είναι αυτό, έχει βάλει μια φιτιλιά Πρέπει να σταθούμε στη φιτιλιά όχι στο θέμα. Επανέρχεται ο Δημοκήδη χθε, μετά τα όσα είπε και η Κανέλ, και το κάνει ακόμη χειρότερο. Διότι λέει, επιμένει, το έχει δει. Αυτό είναι κάποιο που το έχει δει. Εμεί δεν το έχουμε δει. Ήρθαν και οι δημιουργεί, βέβαια και έβγαλαν ανακοίνωση, οι οποίοι. Επί τη ουσία δεν απαντάνε γιατί λένε και αυτοί θα το δείτε. Βεβαίω λένε δεν είναι έτσι όπω τα πει η Κανέλη. Θα το δείτε όμω στο ντοκιμαντέρ. Οπότε τώρα περιμένουμε να το δούμε. Ο Δε Δημοκίδη λέει τον ακριβή διάλογο που υπάρχει μετά και ο ακριβή διάλογο πάντα σύμφωνα με το Δημοκίδη στη Λάιφο είναι. Λέει κάποιο εκεί από το περιβάλλον Τσίπρα. Θα κάνει τώρα μελανιέσαι και λέει ο Τσίπρα. Αλλά σηκώθηκε η άλλη, Κανέλη, να τον μουντάρει. Αυτό είναι το θέμα. Η Κανέλη προχτές στην εκπομπή του Πρετεντέρη ξεσπάθωσε προς το τέλος. Και τον δείχνει στο, στο δοκιμαντέρ να γελάει. Τάχα μου από αμηχανία. Σε ολόκληρο δοκιμαντέρ 85 λεπτά είναι το χαστούκι και γελάει. Και λέει ότι εγώ του ρίχτηκα του κασιδιάρου, εγώ, το εγώ το επιτέθηκα. Εγώ το επιτέθηκα, πρώτη. Έτσι λες το ντοκιματέρ. Ναι, ναι, πρώτη, πρώτη. Εγώ το επιτέθηκα, πρώτη. Έτσι λέει το ντοκιματέρ. Έτσι γράψανε. Είναι. Ψάχνω ένα αντίγραφο από αυτό το δοκιματέρ και δεν το βρίσκω μέχρι που θα πεχτεί. Διάβασα τα σχόλια από παντού, από ανθρώπου του σινεμά. Εντάξει λοιπόν, α αφήσουν τον Κασιδιάρ να κάνει το γελοτοπιό του Τσίπρα. Ήταν. Ε, είχε ένα εκτενέ απόσπασμα, γύρω στα 6-7 λεπτά. Διαλέξαμε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίω αυτό που τον αποκαλεί και boy». Δεν με ρώτησε κανένα εμένα αφού δεν το έχει δει. Αν ήθελα να βλέπω. Τιμούρι μου, ξανά και ξανά, διά του ντοκιμαντέρ, ως διαφημιστικό του μεγάλου μεγέθους του πολιτικού ανδρός, κατά την άποψή μου τσογλάν Μπόι, που λέγεται «Μετά από αυτό, Τσίπρας». Λοιπόν, αυτά κρεμούν να δούμε το απόσφασμα όπω το, το έχουν δει κάποιοι. Και βάσει αυτών γίνεται η κουβέντα. Θα έπρεπε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να το είχε δώσει αυτό από την αρχή, να τελειώνουμε. Γιατί έχει και άλλα ενδιαφέροντα κομμάτια από ό,τι μάθαμε αυτό το ντοκιμάντερ. Μέχρι τότε θα προβληματιζόμαστε. Δεν δεχόμαστε ω σίγουροι τη μία άποψη ή την άλλη. Αλλά αναφερόμαστε στη μία, θα αναφερθούμε και στην άλλη ή στην παράλληλη στι άλλε 10 απόψει. Τελική γνώμη θα σχηματίσουμε μόλι βγει και δούμε και εμεί το ντοκιμαντέρ. Έτσι όπω το σκέφτομαι, δεν φαντάζομαι ότι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερό κόμμα, θα είπε αυτά που λέει ο Δημοκίδης παρόλα αυτά αυτό επιμένει και γράφει ότι τα είπε. Αν τα έχει πει όμω, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά μην βγάζουμε από τώρα. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει όταν βγει αυτό το περίφημο πια ντοκιμαντέρ. Εδώ φτάσαμε στο τέλο γιατί έχουμε λαό. Και αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Ο Απόστολο Πέτρο εκεί. Όχι, ο Απόστολο Κάπλο. Και εγώ είμαι Απόστολος Απόστολο Έτσι με λένε και εμένα συνωνυμία. Κοίτα να δει. Να γνωριστούμε. Αμαρτία είναι. Λοιπόν, από τον Παράδεισο τηλεφωνώ. Τι, μου σου Το Σινεμάρε. Live stage. Α, τι. Το Σινεμάρε. Το Σινεμά ο Παράδεισο, μάλιστα. Εγώ είμαι αυτό. Ποιο είσαι ο Τζουζέπε, ο Τορνατόρε, ποιο είσαι. Ο Ο ο Παύλο ο Δεν είχε Παύλο. Είχε μου λε. Τι θε. Άδωνη, είναι ορέο μπουλούκο. Αρχού <Εχου>, είσαι και μέρα αλλά κακό γουστό. Και μα αρέσει να βλέπω και το βενιζέλο γυμνό και το στραβότο σα μέρα και το λελάκια. Γουστάρω. Να ξεράσω τι θα γίνει. <Λεπίλαιο>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 Για μια διευκρίνηση παίρνω σχετικά με του ενστόλου. Εμά! Τους ενστόλους. Εμάς, τους Για πε!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 Elle 20 24e 2 heures.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 Στου 10.000 κόσμου στο διάβλου τη Μάνα, μακριά από οπουδήποτε.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 Μάλεψαν ψήφου και τα λοιπά κτλ. Ο μόνο α πούμε που βγήκε και το αχήμα ήταν ο Γιάννη Αγγελκα και ήταν και το ωραίο που έλεγε το φυσό μου πιο τραγουδίσκει για το χρηστού. Το αιρετικό. Καρώνζε και συγκεκριμένο στα ανοίκο στο θεό. Μάρτισ πιο πολύ μου μοιάζει για λίγο δυστικό. Ωραία είπε το ερετικό λοιπόν μπροστά στη μονή εκεί που υπάρχει και μοναχία πούμε κάποιο και το κοιτάγαν. Αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει αιρετικό Διάολε Φύγει από μπροστά μου Μου κρύβεις το Θεό Η συμμετέχηση στο πράγμα το Νοέμβριο του 12 Στις 7 Νοεμβρίου του 12 Σας πειράζουν οι μήνες ή το ποσοστό να το εξηγήσω Πράγματι το 11, εξηγήσω το δε, δε, Δεν αυξήθηκε Ωραία, αυσύθηκε. Ωραία. Αυσύθηκε. Φταίει ο λαό και γι' αυτό Όχι να αυξήθηκε Όλα, σοια, όλα σοια. Φταίει ο λαός και γι' αυτό. Οχι έτοπε να ψηθεί, δικαίως Όχι έτοπε να ψηθεί, δικαίως αυσίδη. Όλα σολιά, όλα σολιά, όλα Αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε κουνουπίδια. Όλα σοβία, όλα σολιά. Είμαι κομμουνιστής. Όλα σοβία, όλα Paźka tuuje. Celo na tafa, o tora Szkata! Celo na tafa, o tora. Marssi pugzerli jeszcze kalodroż Po